Χρόνο, την πρώτη εκπομπή τη σεζόν την ξεκινάμε με αγιασμό. Αν θυμόσαστε, οι παλιά Κροατέ, είναι ένα αρχιτικό από τη δεκαετία του 60 που μνημονεύει τους βασιλείς Κωνσταντίνο και Άννα Μαρία και τη Βασιλομήτορ Φριδεδρίκη. Φέτο ξεκινάμε αλλιώ. Με αγιασμό πάλι. Κανονικό αγιασμό, ωραίο αγιασμό, πραγματικό και κυρίω θαυματουργό αυτό που ακούμε από κάτω. Καλώ σα βρίσκουμε λοιπόν και φέτο. Σα καλωσορίζουμε στην Ελληνοφρένια τη περιόδου 2021-2022. Σα καλωσορίζουμε στα παραπολιτικά. 901-902-1, όπω θέλετε το διαβάζετε και το πληκτρολογείτε. Ευχηθήκαμε τον Ιούλιο, όταν χωρίζαμε, που κλείναμε τότε, να σα βρούμε όλου εδώ ξανά τον Σεπτέμβρη. Σα βρίσκουμε όλου από ό,τι βλέπω και νιώθω, αλλά σα βρίσκουμε πιο μικρού, ελάχιστα πιο κοντού, μάλλον επειδή χάθηκε το ανάστημα. Είχαμε σκεφτεί στην πρώτη εκπομπή, σήμερα δηλαδή, το στείλαμε όλο το καλοκαίρι με αυτά που βλέπαμε, να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε τι φωτιέ και την ανίποτη καταστροφή στη Βόρεια Έβια, στην Αττική, τι ελλείψει για άλλη μια φορά. Την ανεπάρκεια για άλλη μια φορά, την ισχρή επικοινωνιακή διαχείριση για άλλη μια φορά, την αδιαφορία του κράτου για τι ανάγκε τη πυρόσβεση και την προστασία των βουνών και των δασών μα. Είχαμε σκεφτεί να πούμε για τα σπίτια που ξαναγίνονται, για το ελικόπτερο που θέλει ο καθένα πάνω από το σπίτι του, για του νεκρού που δεν είχαμε εμεί ενώ οι άλλοι είχαν. Είχαμε σκεφτεί να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε τι συνεχιζόμενε κυβερνητικέ παλινοδίε για την πανδημία. Είχαμε σκεφτεί να αναφερθούμε αυτό το χαμηχαρή πολύ στο καθαρό πρόσωπο του Μίλτου Τεντόγλου και το χαμόγελο του Εμμανουήλ Καραλή Ολυμπιονίκες αυτοί και υπόλοιποι με τη χρυσή καρδιά Είχαμε σκεφτεί να αναφερθούμε στα 40.000 παιδιά που έμειναν εκτός σχολών φέτος επειδή κεραμαίος Μιτσοτάκη. Αποφάσισαν να ενισχύσουν ομάδα τα ιδιωτικά κολέγια, να σχολιάσουμε την αύξηση του καφέ, την αύξηση σε 500 προϊόντα, αλλά και την αύξηση στη ΔΕΗ κατά 50%. Είχαμε σκεφτεί να αναφερθούμε και στον ανασχηματισμό που έγινε προχτέ, και να σχολιάσουμε πώ γίνεται αφού τα πράγματα πήγαν καλά στην πανδημία να φεύγει ο Κικύλια, πώ γίνεται αφού τα πράγματα πήγαν καλά στον τουρισμό να φεύγει ο Θεοχάρη, και πώ γίνεται αφού τα πράγματα πήγαν καλά στην αστυνόμευση να φεύγει ο Λαλιμένο Ερήφη Χρυσοχοίδη. Αυτά είχα σκεφτεί και άλλα τόσα μέχρι προχθές την Πέμπτη το πρωί, που ξύπνησα με την είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη. Και ενώ γνώριζα ότι οι άνθρωποι με τόσο μεγαλειώδε έργο δεν φεύγουν ποτέ, και ενώ ξέρω ότι θα είναι πάντα εδώ με τα τραγούδια του, με την ένταση που προκαλούσαν οι πολιτικέ του κινήσει, όχι και οι καλύτερε, και ενώ ήξερα και προφανώ το περιμέναμε λόγω προχωρημένης ηλικία, η είδηση του θανάτου επανατοποθέτησε το χρόνο, κάπω έτσι το ένιωσα. Όσο και αν εξοικειώνομαι μεγαλώνοντα με τι απώλειε, η συγκεκριμένη με έσπασε σε κομμάτια. Άκουσα τον ήχο του σπασίματο, τόσο δυνατό ήταν. Αυτή η απώλεια, πρέπει να σα πω, έτσι ξεκινώντα με τα ψυχαναλυτικά, μπήκε δίπλα με άλλε δικέ μου απώλειε, πολύ προσωπικέ, οικογενειακέ. Στου δικού μου νεκρού, δίπλα, στάθηκε και αυτό ο ψηλό γίγαντας. Χωρί να το έχω μιλήσει ποτέ, χωρί να τον έχω αγγίξει, Αυτό συνέβαινε με αυτού του δύο, το Χατζηδάκι και το Θεοδωράκι. Ήταν προέκταση τη μάνα. και του πατέρα μου. Ίσως επειδή μετά από τους δύο γονείς ήταν αυτοί που ακούγονταν περισσότερο στο σπίτι. Μέλη της οικογένειάς μας ήταν λίγο μια παράξενη οικογένεια με τέσσερις γονείς. Παιδιά και τέσσερις γονείς. Αλλόκο το σχήμα, αλλά υπήρξε. Με διαμόρφωσαν, με καθόρισαν όλοι τους. Ο Θεοδωράκης ήταν ο τελευταίος εν ζωή από τους τέσσερις και από προχτέ, όταν ακούω τραγούδια του φέρνω στο νου μου και τους Τίρομ νιώσει, νίμη την κλέβει Εκείνη που πάει να σκέψει Κι που πάει να σπίψει με το σουγιά Στο κοκκαλό το λουρί στο σβέρκο Nati per Nazi nati Nazi, Nazi nati nati per Nati Στο δωράκι, Ρωμιοσύνη και με την χοροδία στο τέλο. Η θράψη που σα έλεγα πριν, αυτό που έσπασε. Ευτυχώ δεν κράτησε πολύ την Πέμπτη το πρωί. Ραδιόφωνα την ίδια ώρα με την αναγγελία τη είδη θανάτου. Τηλεοράσει, γείτονε, αυτοκίνητα από παντού. Μουσικέ και μελωδίες βοήθησαν ώστε να ξανασυντεθώ. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα, και ακριβώ το πρωί τη πέμπτης όταν άκουσα την είδη του θανάτου, ήμουν στην παραλία. Αυτό το ατέλειο το, μπλε, αυτό το, ατέλειο το μπλε που ξοδεύει ο Θεό για να μην το βλέπουμε όπω έχει γράψει ο Ελίτη ήταν το πιο ζεστό άγγιγμα που θα μπορούσα να βρω εκείνη την ώρα. Σήμερα όλη η εκπομπή, η πρώτη εκπομπή αυτή τη σεζόν θα είναι Μήκη στο Μόνο Μήκη στο Ξέρω, κυκλοφορεί ένα κείμενο παλιό δικό μου, θα απαντήσω γι' αυτό σε λίγο, επειδή έχει κάνει μια νέα καριέρα αυτό το κείμενο. Αλλά θα το πάμε έτσι χαλαρά. Σήμερα όλη εκπομπή, Μήκη στο Thank you. Φαντάζομαι όπω εγώ όταν άκουσα την συγκεκριμένη είδηση προχθέ έμεινα για λίγο βουβά, έτσι θα έμειναν και εκατομμύρια Έλληνε στο άκουσμα αυτή τη δυσάρεστη έτσι και αλλιώ Ένα κυλιόμενο λεπτό σιγής σε διαφορετικό χρόνο για τον καθένα πρέπει να συνέβη από άκρου σε αυτόν τον τόπο που δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα ήταν αυτό ο τόπο αν δεν τον έδινε με μελωδίε ο Θεοδωράκη. Αν δεν έδινε τέμπο και ρυθμό στι πορείε, στα περπατήματα, στα βαδίζματα. Στα βήματα αυτού του λαού, αν δεν τον διήφθηνε με τα χέρια ανοιχτά. Η πιο μεγάλη νομίζω και η πιο ιερή στιγμή για ένα άνθρωπο είναι όταν γεννιάται και τον πεθαίνει. Δύο στιγμέ έχει. Την πρώτη δεν την καταλαβαίνει. Τη δεύτερη δεν την καταλαβαίνει πολύ καλά. Εγώ έχω ζήσει σε πολλέ επικίνδυνε καταστάσει και μπορεί να σε διαβεβαιώσω ότι το πιο δυνατό αίσθημα του ανθρώπου είναι η αυτοσυντήρηση. Το αίσθημα του θανάτου είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να το φανταστεί ποτέ κανένα πει. Βέβαια, έρχονται ορισμένε στιγμέ. Που μπαίνει αυτό το δίλημα. Μπαίνει το δίλημα, διότι απ' την άλλη μεριά είναι η, ο, όλη η ζωή σου, είναι η τιμή σου, είναι η ντροπή να ζει πλέον εάν μπροστά στο θάνατο κάνει αυτέ τι υποχωρήσει. Αλλά είναι ακραίε καταστάσει που εύκολα να μην. Μέχρι μιλάμε τώρα για μια ε, ομαλή πορεία που όλοι θα την έχουμε αναπάντεχα. Είναι πραγματικά μια κορυφαία στιγμή, η οποία τελικά με εγωιτεύει κιόλα, διότι. Αυτό το στοιχείο, αν το κάνει το προσωποποιείς κιόλας. Έτσι. Αν το πεις, ένα, κάποιο πρόσωπο πρέπει να έχει. Εγώ ξέρει μέσα στον δρόμο του Αρχάγγελου. Τον προσωποποιώ. Είναι μια στιγμή που με φέρνουν τον θάνατο και που ο θάνατος ε, μου λέει για να μην με πάρει πρέπει να με, μου δώσεις μια χαρά. Πάξε μου κάτι για να το χορέψω. Αν το χορέψω, πάθει, θα ζήσει. Και καλό τον παπαδόπουλο τον καρνέζει και τον πιθικόζει και το παίζουμε τα πρεβόλια. Και εμπότες και είναι σκεπτικός. Εγώ παίζω και τον κοιτάζω. Και τον βλέπω λοιπόν το μάτι του αρχίζει να φτάει και, και αρχίζει να χορεύει. Και μου χαρίζει τη ζωή. Τον είδα λοιπόν, ήταν ωραίος έβεσ. Πρέπει να είναι όμορφος. Δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός ο θάνατος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, αλληγορική διοίκηση του Μικ Για ένα δικό μου κείμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ε, είναι από μια εκπομπή ε, που είχαμε κάνει παλιά 5 Φεβρουαρίου του 2018. Μια μέρα πριν θυμίζουμε να μπούμε λίγο στο κλίμα. Είχε γίνει το συλλαλητήριο στο κέντρο τη Αθήνα για την Μακεδονία, Συμφωνία Πρεσπών κτλ. κτλ. Εκεί λοιπόν, είχε πάει και ο Μίκη Σοδόράκη, είχε αποκαλέσει αδέρφια του φασίστε, είχε μιλήσει για αριστερό στροφοφασισμό με από κάτω όλο το τη χρυσή αυγή τον Τα, τα όσα είχα πει εγώ τότε στην εκπομπή, κάποιο τα απομοιμτοφώνησε, τα έκανε κείμενο, όπω ήταν, με λάθη συνταξίε γιατί ο προφορικό λόγο είναι διαφορετικό από το γραφτό και αυτό κυκλοφόρησε τότε και με αφορμή όλα το θάνατο τώρα κάνει μια νέα καριέρα στο διαδίκτυο. Με τη φόρτιση αυτή τη εικόνα, δηλαδή να βλέπω το μίξεδο δωράκι από κάτω του βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή να χειροκροτούν, έγραψα και διάβασα στον αέρα τη εκπομπή εκείνο το κείμενο. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Ούτε κόμμα ούτε τέλεια. Αν γύριζα το χρόνο τα ίδια θα έλεγα και δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο θα μπορούσα να πω όταν έβλεπα τον τεράστιο Μίκη Θοδωράκη, τον δικό μου Μίκη Θοδωράκη, ανάμεσα σε μισανθρώπους, σε ρατσιστές, σε δίθεν πατριώτες ανάμεσα σε αυτούς που στάζουν δηλητήριο και θάνατο προς κάθε τι ξένο, προς κάθε τι που δεν καταλαβαίνουν. Δεν μιλάω για το σύνολο των ανθρώπων που διαδήλωναν, που ήταν και πολλοί, μιλάω για τους σ Που ήταν αρκετοί μέσα σε αυτή τη συγκέντρωση. Όταν έβλεπα όλου αυτού να κλέβουν κάτι δικό μου, κάτι που δεν του άνοιγε και ούτε θα του ανήκει και δεν μπορεί ποτέ να του ανήκει, γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Τι άλλο να έκανα, τι άλλο θα μπορούσα να πω για το Θοδωράκη όταν τον έβλεπα ανάμεσα στου δολοφόνου του Παύλου Φίσα και του Σαγζάτου Λουκμάν. Το κείμενο εκείνο, τα λόγια εκείνα γράφτηκαν και υπόθηκαν για να ακουστούν την 5η Φεβρουαρίου του 2018. Όποιο θα διαβάζει σήμερα, στο έχει στο 3,5 χρόνια. Πριν. Στο μεταξύ, μεσολάβησε, προχθέ το μάθαμε και αυτό, η επιστολή Θεοδωράκη στον Δημήτρη Κουτσούμπα, που τα άλλαξε όλα, άλλαξε αρκετά. Και λέει αυτή η επιστολή: Τώρα στο τέλο τη ζωή μου, αγαπητέ Δημήτρη, τώρα στο τέλο τη ζωή μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειε και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όρημα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του Κουκουέ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτό τον κόσμο σαν Μεταξύ άλλων τα λέει αυτά η επιστολή, πως την είδα εγώ αυτή την επιστολή, ένα είδο υγνώμης, ένα είδο απολογίας, μια αναγνώριση των ανθρών του, μια ανάγκη να απαντήσει και κλείνοντας τη ζωή του να αναδείξει αυτά που τον ανέδειξαν. Μεγαλειώδης κίνηση από τον Μίκη Θοδωράκη, απροσδόκητη όσο και τα λάθη του, μέχρι το τέλο, ο Μίκης Θοδωράκης μα ευρυντιάζει, μα εκπλήσει. Μα ανατριχιάζει. Για όλα αυτά λοιπόν που είχαμε πει τότε, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Και ξέρετε και κάτι, αυτό μου έμαθε να αντιδρώ έτσι. Αυτό κατάλαβα εγώ από τη μουσική του, όταν άκουγα το κράτησα τη ζωή μου, τα ετόμορφα τα βουνά, το γεράνι τη Τραπετσόνα, τι γειτονιέ του κόσμου, τα περβόλια, το σφαγείο, του μοιραίου, την υπόγεια την ταβέρνα, τι κοπέλε του Auschwitz και την οτιά των ανθρώπων που οξυδόθηκαν. Όταν έχω ακούσει όλα αυτά, η αντίδρασή μου για το Μίξ το όταν λέει αδέρφια του φασίστε, θα είναι μια κραυγή κατά πάνω του. Θα είναι θυμό κατά πάνω του, θα είναι οργή κατά πάνω του. Ναι, εγώ μικρό θα ρίξω πέτρα στον όλυμπο. Αυτό μου έμαθε, αυτό μου έδωσε την πέτρα, αυτό με διαπαιδαγώγησε να αντιδρώ έτσι, αυτό με διαπαιδαγώγησε να αντιδρώ σκέτα. Αυτό με πυροδότησε. Α μην το έκανε. Α μην έφτιαχνα αυτά τα τραγούδια, α μην μελοποιούσε το ρίτσο, α μην ήταν κομμουνιστή, α μην πολεμούσε στα Δικευριανά, α μην φυλακιζόταν στη Μακρόνισο, α μην εξοριζόταν, α μην υπήρχε. Α άφινε το χελιδόνι και τον ήλιο τη δικαιοσύνη ήσυχο. Από τη στιγμή που τα έκανα όλα αυτά, από τη στιγμή που μου έδωσε όλα αυτά, με έβαλε σε μονόδρομο. Ήταν και είναι χρέο μου να θυμώνω με όποιον πάει κόντρα σε όλα αυτά, ακόμη και αν είναι ο ίδιο. Το ίδιο θα έκανα, τα ίδια θα έλεγα και πολύ περισσότερο όταν τρει μέρε από εκείνη τη συγκέντρωση είχε πει ότι οι Ξαυγίτε αγαπούν την Ελλάδα εριστικά. Αυτό δεν λέγεται. Όταν η Μάγδα Φίσσα τότε είναι κάθε μέρα στο δικαστήριο και ξαναζεί τη του γιού τη. Ακούγοντα πώ καρφώθηκε το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου, δεν λες ότι είναι εριστική δολοφόνη. Και ναι, μια προσωπικότητα μεγάλη που σφράγισε το λαό και τον τόπο, η μεγαλύτερη, θα κρίνεται και θα αποτιμάται με τα θετικά που αφήνει και τα αρνητικά που διέπραξε. Δεν είναι αλάνθαστο, ευτυχώ. Δεν είναι ψεύτικο, ευτυχώ. Δεν είναι άγιο τη Ορθοδοξία, δεν είναι θεός κάποια θρησκεία, ευτυχώ. Είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι περισσότερο. Είναι ο μήκη το Είναι τα κύτταρα, οι φλέβε αυτού του τόπου. Είναι ο αέρα του, το γαλάζιο και ο ήλιο του. Θα τον κρίνουμε, θα τον αποδομούμε, θα τον βρίζουμε, θα τον λατρεύουμε όπω ακριβώ κάνουμε με κάθε τι που αγαπάμε. Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε το ένα το χιλιδόνι, ε, γιατί τα δλαϊκά τα κάναμε στην Κολούμπια κάτω. Και ήρθε ένα, ένα σχολείο και τα δείτε το στούντιο. Και ήταν παιδάκια δέκα ετών. Λέω, καθήστε μέσα. Μου λέει ο Καρενόπουλο, ο στέλνει, κύρε, θέλουν να πάρουν τη ανάσα του. Δηλαδή πιστεύω ότι στο μέσα. Θα υπάρξει ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το χελιδόνι, να σκεφτείτε 100 παιδάκια, τα οποία ναι, Ένα το Ένα απ' τους μάγους το σώμα του Μαγιού όπου λεφάψεις ένα πνίμα του πέλαγου. Ακούτε τα παιδάκια, τα 100 παιδάκια που είχαν βάλει μέσα στην ηχογράφηση προφανώς δεν ακούγονται αλλά είναι πολύ ωραία εικόνα, φτιάξτε την μέσα σε ένα στούντιο μεγάλο που ήταν τότε με όλους αυτούς, γιατί ήταν και ο ελίτης εκεί, ήταν και ο τη προφανώς ορχήστρα, χοροδίες και να είναι και τα παιδάκια τα 100 και η αναπνοή τους να περνάει όπως είχε φανταστεί ο μίξο Στοδωράκης μέσα στην ηχογράφηση αυτή η εκπομπή Ελληνοφρένιαν Με τα καλά, με τα κακά αν την αγαπάτε, αν τη μισείτε, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν θα ήταν αυτό που ακούτε, αν δεν είχαν γεμίσει τα κύτταρά μου και τα κύτταρά μα, όσου συμμετέχουν, από τι μουσικέ του. Εγώ δεν άκουγα τραγούδια από το Θεοδωράκη, Εγώ έκανα μετάγκηση από τον Θεοδωράκη. Δεν ήταν τραγούδια αυτά, ήταν φιάλες έματος, κανονικά. Κάθε φορά ο Ρίτσο, ο Βάρναλ, ο Ελίτη, ο Σικελιανό, ο Αναγνωστάκη, ο Σεφέρη, ο Ελευθερίου, κυλάνε Φλέβε μου, φαντάζομαι και πολλών. Είναι οι σκέψει μου όταν οδηγώ, όταν περπατώ, όταν χαίρομαι, όταν λυπάμαι, όταν πέφτω, όταν σηκώνομαι, όταν ελπίζω. Τα πεθαίνω και τα ανασταίνω ποτέ θέλω λοιπόν, αφού είναι δικά μου. Αυτοί μου το μάθανε. Δεν φταίω εγώ, όπω καταλάβατε σήμερα, εγώ μαθώ για ό,τι γίνεται. Αυτοί έχουν κάνει ό,τι ακούτε. Θα ήθελα να πω ότι με έκαναν σαν τα μούτρα του, αλλά είμαι πολύ μικρό, ελάχιστο τίποτα, να συγκριθώ με όλα αυτά τα μεγέθη. Το προσπαθώ πάντω να γίνω σαν τα μούτρα του. Δεν έχω καταφέρει πολλά. αλλά πασχίζω, τρέχω με άλλα λόγια να πιάσω τον ορίζοντα και νιώθω ότι μάλλον θα τα καταφέρω. Ομορφιά πολύ φωνέζε μου Άφηρα κρύστα λέω. Ήρθε η, η Πρέπει να είναι εκατοντάδε χιλιάδε, αν όχι εκατομμύρια, οι εκτελέσει, οι επανεκτελέσει τραγουδιών σε δεκάδε γλώσσε. Εδώ ένα εμβληματικό τραγούδι. Το κόψαμε και το ράψαμε. Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούτε. 211 80, 80 Το τηλέφωνο επικοινωνία μαζί του θα είναι σε λίγο εδώ. Για να τα πούμε, γιατί το βράδυ έχει παράσταση στο Άλσο. Θα δώσουμε και προσκλήσει. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μα, Radio παπάκι, παραπολιτικά Χρήστος Παραπολιτικά.gr. Ξεκινάμε σήμερα. Αυτή τη σεζόν. Τι άλλο να πούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσει. Και εδώ είμαστε. Με το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 Πολέμα με καρδιά, ο πελά ένα τραγούδινη ζωή σου. Όταν στη ράχη και κι αν τη από τη φωνή σου, και κόμπι. Ελό, ελό. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια στη νέα σεζόν. Καλώ ήρθατε, καλώ ήρθαμε. Μπράβο, καλώ ήρθατε. Ρούλα. Ναι, ναι. Πορομιλά, εδώ κάνουμε ψυχανάλυση σήμερα πρέπει να σου πω. Καλωσορίζω να χρονιά. Μετά από Ελπίζω... τόσο καιρό μια ψυχανάλυση τόσα έχουν γίνει. Πραγματικά. Αν δεν ξεκινήσουμε με ψυχανάλυση τη σεζόν, παλιά ξεκινάγαμε με ευχέλαια. Μπράβο. Έχουν αλλάξει οι εποχέ. οι Τώρα ψυχανάλυση. Μίκης το Ο στο δωράκι αρχή... δεν έπαιρνε την αγωγή του, τον έβγαλα από υπουργό. Τι κάνουν; Ξέρουμε Ξεκινάει τώρα η κανάλες, γίνεται λόγιο το βράδυ το Στο άλσος, στο άλσος. Ναι, το δεύτερο μέρος συνεδρίαση ξεκινάει τώρα, το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος συνεδρίας ξεκινάει, Για προχωρημένους. Για προχωρημένους, <laughs> για νεατές, για νεατές περιπτώσεις, περιπτώσεις κανονικά. Ναι, το, βράδυ, το βράδυ στο βράδυσ ζήτω άλσος, το πένθος. Στι 9 το βράδυ, 9 Ντάν ξεκινάμε. Α. Γιατί πρέπει να τελειώσουμε το 12 παρατέταρτο. Πάλι καλά. Ναι, γιατί η γειτονιά πετάει κουβάδε με νερά. Α. Ναι, εντάξει. Okay. Ζωντανέ οι γειτονιέ ακόμα. Στο άλλο, στο κέντρο τη Αθήνα. Στο παλιό, στο μεγάλο άλσο, θέατρο Στο κυψέλη το ωραίο, εκεί, στο πεδίο του Άρεο. Στο άλλο. Είναι, είναι η παράσταση. Είναι επικαιροποιημένη η φούλη παράσταση. Δεν γινόταν να μην είναι. Γιατί από τότε Την που, που έπαιξε. Μέχρι τώρα έχει καείμηση η Ελλάδα. Ε, έχει γίνει ένα σχηματισμό ευγειοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξο Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ο χαρδαλιά με τι τολέ του ναι, καμένου. χαμένου. Μπράβο, πέρασμα. Είχε παίξει τελευταία φορά η παράσταση αρχέ Ιουλίου. Ναι. Από τότε έχει γίνει Πραγματικά το σύστημα. Πραγματικά έχει σύστηριο. γίνει. Έχει αλλάξει η Ελλάδα. Ναι, είναι Το ζήτω το πένθο updated version. Αποκαίδι version. Θα, θα, καμία θα, θα... δώσουμε και μια προσκλήση. Θα δώσουμε πέντε διπλέ προσκλήσει. Στου πέντε που θα τηλεφωνήσουν μόλι εγώ βγω από το στούντιο όμω. Θα πάω μέσα να του παραπάνω. Όχι τώρα δηλαδή. Για σήμερα το βράδυ είναι διπλέ. Λέτε το όνομά σα στην είσοδο και μπαίνετε. είναι για καθήμενους όλες οι θέσεις έτσι και αλλιώς αναγκαστικά λόγω COVID και τα λοιπά, τηρούνται όλα τα μέτρα τα υγειονομικά όλο το πρωτόκολλο, με μάσκες και συμπαραστάσεις απαγορεύεται το διάλειμμα, απαγορεύεται, απαγορεύεται η επαφή με τον κόσμο και τα λοιπά Αλλά, εντάξει, Όλα αυτά. Αυτό. Και είναι ένα επιθεωρησιακό μονόλογο, σατυρικό, γύρω από όλα αυτά που συμβαίνουν. Μουσική, τραγούδια. The Tzolia live e, μουσική από εκεί πέρα. Βίντεο. Stand-up comedy και όλα αυτά φαντάζομαι μαζί. Φαντάζομαι θα έχει και Μίκη Θεωράκη. Έχω κάτι. και μί... oh, Δεν ξέρω πώ το έχει στο μυαλό σου. Δεν είναι ότι δεν τα βρήκαν τα αδέρφια και το φέρανε σε μένα. Εκεί στα χανιά θα πάει και Να μην αναφερθούμε σε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε και Μίκη, θα τα αφιερώματα, θα έχουμε και τα πάντα. Ωραία. Οπότε το βράδυ λοιπόν. σε 9, πας τώρα έξω από το. Απλό κανονικά, καθημερινά συνεχίζουμε με λέμε. Και τώρα και μπορεί να παίρνετε το υπόλοιπο. Και τώρα παίρνετε στο βράδυ 11.10.80.80, και για τι προσκλήσει και για άλλα θέματα. Για τι προσκλήσει από τώρα. Οι πέντε πρόκειται να τηλεφωνήσουν. Και μετά συνέχεια. Είσαι κουνούμενο εσύ. Α, αλλά θα αναφερθούμε στο πώ έγινε κουνούμενο και ο Μίξτο Ντοράκη. Στην κατοχή, εγώ περίμενα. Είχα στο σπίτι μου μάλιστα και ένα τραγματάρχη. Ο οποίο ήταν με την Αλβανία και ήταν από την Χανιά και ο πατέρα μου τον φιλοξένησε και με ένα σπίτι μου, πια με τη γυναίκα του μετά χρόνια. Ήταν φίλοι. Περιμένα από αυτόν να μα πει κάτι να κάνουμε, αντίον των Γερμανών, των Ιταλών, πάρξε, α πούμε, να... στην Συναρχή... αρχή ήταν ήπια τα πράγματα. Αλλά όταν σκοτώναν, όταν χτυπούσαν κλπ. Είδαμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν τον άκουσε από αυτόν. Δεν άκουσε, α πούμε, από τι αρχέ τίποτα από όλου του κατεστημένου κλπ. Και, και τότε λοιπόν άρχισε να βγαίνει μια αυτή Ή, κάποιο ΙΑΜ, κάτι αυτά, αυτά, κομμουνιστικό κόμμα, κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ ο κομμουνισμό ήταν κάτι για μένα, ε, μια ιδεολογία του Δημονική, α πούμε. Εγώ πιστεύω ότι οι πραγματικά έχουν τρία μάτια. Το πίστευα αυτό, είχαν τέτοια πλήση εγκεφάλου. Και όταν λοιπόν έγινε η πρώτη σύγκρουση εκεί το του Ιταλού, το κενοτάφιο του κορυγότρουλ του Πεδίου, του Άρευ στην Τρίπολη, μα βάλανε φυλακή. Επικεφαλή όλων αυτών ήταν οι κομμουνιστέ. ήταν αυτοί, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν μέσα στη φυλακή. Του είδα λοιπόν με τα μάτια του και τότε που θα αναλάβει την οργάνωση. Σχολείου που ήταν ο αιών. Παλιά είμαστε μαζί, στην αιών μαζί. Και τότε λοιπόν πήγα και διάβασα το λίμα Κομμουνισμό από την μεγάλη νοικοπαίδια Λευτεροδάκι με υπογραφή του Καναλόπουλου να δω πει τι νοσπρόκειται και δίνω ραντεβού λοιπόν με του. Λέει σε ένα υπόγειο, δεν πήγε κανένα λόγο υπόγειο, δεν δε μα κυνηγούσε κανένα, δεν μα ξέρεγε κανένα. Λέει στο υπόγειο, είναι πιο συνοματικό. Έξι ραντεβού, εσύ έλαγε έξι και τέταρτο. Πήγα λοιπόν εγώ, δεν ξέρω τι μεθερούν πια πια και, και κατεβαίνω στο υπόγειο, οπότε λοιπόν ακούω. τον φίλο μου να φωνάζει πρόσοχη και να μ' χαιρετούμε φασιστικά όλοι, μη να με Λέμε, τι γίνεται δεν μπορούμε τώρα να χαιρετάμε τώρα εμείς φασιστικά, εμείς είμαστε τώρα άλλο, είμαστε, λέω, μαρκριστές, <laughs> καταλαβαίνετε, ήταν μια εποχή που για τα νέα παιδιά που είναι, ξέρετε τώρα, ξεσχολισμένοι που διαβάσει, αλλά ήταν σκοτάδι τότε, το μόνο βιβλίο αριστερό που υπήρχε τότε, υπήρχε ένα, ένα βιβλίο κόκκινο, λέω και λένε, Το οποίο το παίρναμε και το θάβουμε στον κήπο μα και διαβάζουμε δύο-τρει γραμμές. Όλα αυτά ήταν βιωματικά. Δεν ήταν πει τώρα ότι ψαχουλεύοντα πήγαμε εκεί που πήγαμε. Αυτό θα το κρατήσουμε γενικώ, αν θέλει κάποιο να πάει κάπου, μόνο ψαχουλεύοντα. Και υποτίθεται αυτή την εποχή ξέρουν τα παιδιά, τα έχουν όλα στο κινητό του, στην οθόνη του, αλλά πάλι χρειάζεται το ψαχούλεμα γιατί δεν απέχει παρά την ποσότητα πληροφορία αυτή η εποχή από την εποχή τότε του Μίκτοράκι. Και τι αρχέ του πολέμου. Γιατί είναι μεγάλο ο Μίκης Τωδωράκη, είναι ένα ωραίο ερώτημα μας μα απασχολεί όλε αυτέ τι μέρε. Γιατί με το έργο του υπηρέτησε το λαό. Τόσο απλή απάντηση, τόσο καθαρή, του αδύναμου, του κατατραγμένου αυτού του τόπου και άλλων τόπων. Τα τραγούδια του τα εμπνεύστηκε από του αγώνε του λαού μα, από του αφανείς ήρωες τη εργατική τάξη και τη ταξική πάλη. Αυτό που γέμισε το μυαλό και την καρδιά. Αυτό του γέμισε το μυαλό και την καρδιά. Με έμπνευση. Κανένα σαλόνι, κανένα γραμματωμένο λαμόγιο, κανένα γλύφτη τη εξουσία, καμία αστική εξουσία δεν του έδωσε κόκο έμπνευση. Όπω δεν έχει δώσει ποτέ κόκο έμπνευση σε κανέναν. Όπω δεν μπορούν να δώσουν ποτέ έμπνευση όλοι αυτοί για κάτι, για οτιδήποτε. Γύρισε από διαδήλωση, θυμάμαι κάτι διηγήσει του και μετά με τα χέρια, από το ξύλο που είχε φάει, έγραφε μουσική στο πιάνο. Από τη κοινωνία πήρε έμπνευση, αυτήν επέστρεφε τα τραγούδια που έφτιαχνε. Και με τη σειρά αυτή. Άκουγε τα τραγούδια και έπαιρνε έμπνευση η κοινωνία να αγωνιστεί ώστε να ξαναεμπνεύσει με του αγώνε τη τον ίδιο το Θεοδωράκη. Η τέλεια δοσοληψία, το ιδανικό παρεδώσε. Το δέντρο ψήλωνε και θέργευε επειδή είχε ρίζε γερά στη γη και ποτίζονταν καθημερινά. Στου αδύναμου έδωσε φωνή, στου ανίσχυρου, στου καταπιεσμένου. Του έμαθαν να τραγουδάνε ποιητέ, του έδωσε ρυθμό με τα εμβατήριά του να κουνάνε τι σημαίε του. Έδωσε, κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, στου του εμφυλίου. Τραγούδια για να τραγουδάνε στα μούτρα των νικητών και των ξένων αφεντικών τους. Καλύτερη εκδίκηση δεν θα μπορούσε να συμβεί. Η μία πλευρά κέρδισε τον πόλεμο, η άλλη τη ζωή. Η μία είχε όπλα, πυγμή και χούντες, η άλλη τραγούδια. Η μία κυνήγησε το Μίκη δωράκι η άλλη τον δόξασε και τον άκουγε κρυφά. Αυτόν και του ποιητές. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποίηση να πάει στο στόμα των, των Ελλήνων Ίσως είναι η μεγαλύτερη υβερμαντικά κανοποίηση μου Οι αντιδρούσαν αυτό ο ο Σεφέρης, ο Ρίτσος Σαν μικρά παιδιά, σαν μικρά παιδιά βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το, το έργο του Δεν είπε τίποτα αλλά νομίζω ότι τον εξένισε η αρμηνία του τον Πυθικότση αλλά μάλλως το ομολογεί και ο ίδιο. Ότι έλεγε, Μα πώ αυτά τα πείματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγαινε κλπ. Αργότερα είπε ότι, Μα αυτή είναι η Το γεγονό μέσα στην ταβέρνα με ακούν άλλαξε κάπω. Φυσικά ο Ρίτσο πίστη απολύτω. Ερχόταν στι και απίγγελλε τα πείματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιο είναι βέβαιο για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε. Ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους Όταν κοιμούνται δώδεκα άστρα πέφτουν από τις άδειες τσέπε τους Όταν σκοτώνονται η ζωή τραβάει την ανηφόρα Όταν στύπουν το χέρι Όταν στύπουν το χέρι Είναι βέβαιο για τον κόσμο. Ο Ήλιο είναι βέβαιο για τον κόσμο. Όταν χάμογελα λέει, όταν χάμογελα λέει, ένα μικρό σχελιδόνι φεύγει μέσα από τα Ένα μικρό σχελιδόνι φεύγει μέσα από τα Ω το σκοτώνονται, ω το σκοτώνονται, ω το σκοτώνονται. Ισοή, την άλλη φορά, Ισοή, κραφέ την ανηφόρα, Με σημαίε, με σημαίε, κέμε τα μπουρλά. Ισοή, κραφέ την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την άλλη Είπαμε ότι μετά από την μεγάλη επιτυχία που είχαμε τα τραγωδία μας, παρότι τη μεγάλη δίωξη, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συναυλία στο γήπεδο τη ΣΑΕΚ. Ήταν παρακινδευμένο αυτό. Φυσικά ε, υπήρχαν όλα τα απαγορευτικά μέτρα αφού σταματήσανε και τον ηλεκτρικό σταθμό ε, μέσα στην Σύραγγα. Για να μην έρθει ο κόσμο. Αλλά όταν πήγαμε με το Ρίτσο και τι γυναίκε μα, ήταν σχεδόν άγιο το, το γήπεδο. Ήταν πολλοί κόσμοι καθισμένοι στα. Στα καφενία, κυρίως γυναίκες με μαύρα κλπ. και λοιπά. τι θα γίνει τώρα πήγαμε μέσα λοιπόν πήγαμε στα ποδητήρια είχε φτάσει η ώρα του λέω Γιάννη για πήγαινε έξω να δεις τι γίνεται βγαίνει πα πα πα πα κανείς λέω πάμε να κάνουμε κάτι λέω το μαγικό μια μαγεία λέω να κάνουμε πάμε λέω, όλοι μαζί έξω με δυο μας και βγήκαμε μαζί για αστιαφόμενη και λέγαμε έλα λαέ έλα λαέ <laughs> <laughs> <laughs> όπως θα κάνουν η ερυθρότες έλα λαέ του τουθάσματος γέμισε ίσως για τη, για τη μαγεία Μαγεία ήτανε αλλά όχι με τα μαγικά που κάνουν αυτοί ο κόσμος πήγε και για άλλους λόγους λοιπόν οι πέντε, οι πέντε που θα πάτε σήμερα το βράδυ στο θέατρο Άλσος Σχολή Ευελπίδων βρείτε ακριβώς στα σχετικά αν δεν το ξέρετε Και θα πείτε Ελληνοφρένια και θα μπείτε μέσα. Είναι η κυρία Λαγωγιάννη Κατερίνη, διπλέ προσκλήσει πέντε. Λαγωγιάννη Κατερίνη, Παλαμιδά Στέλιο, Σδράλη Δίμητρα, Ντάσιου Ναταλία και Σούζου Ευτυχία. Εσεί οι πέντε λοιπόν θα πάτε εκεί στην είσοδο με τα μέτρα προστασία, μάσκες και τα υπόλοιπα, αποστάσει και τα σχετικά. 9 η ώρα να είστε εκεί και νωρίτερα, νωρίτερα γιατί εννιά ακριβώ ξεκινάει. Πάμε σε διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Ζε... silvo no shariz mio kharaki paftat kaftat mai Vramanos chonis ma loso kaimanos Tofeton matos Vramanos io nismanos Ke ke però che ali tonino na natir linan a tirli che però che εδώ yeah, εδώ Ένα από την Κρήτη τραγούδι Εδώ με τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα τα πράγματα Είπαμε είναι η δική ελληνοφρένεια Έχουμε όλο το χρόνο, κάθε μέρα Μια μέρα, δύο, στα τα παραπολιτικά τρίτη χρονιά να λέμε για τον Μητσοτάκη τον Τζίπρα, τις ψευδεστήσεις τις απογοητεύσει στην Ελλάδα που αναπτύσσεται στα δύσκολα αυτά χρόνια στο 211 188 80 εσείς θα λέτε τα δικά σας, θα τσακωνόμαστε θα βριζόμαστε, θα υπάρχουν πράγματα που μας ενώνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε πράγματα που ελπίζουμε ότι θα μας ενώσουν και πράγματα που μας διχάζουν γιατί ποτέ δεν ξεχνάμε θα κάνουμε την ψυχοθεραπεία εσείς την κάνετε καθημερι Η ψυχοθεραπεία, θυμίζω, συνεχίζεται το βραδινιά αεροστό. Άλλωσο, που έχει παράσταση ο Τσολιά με το Ζήτο το πένθος, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα κλείσουμε και θα πάμε στο μαγαζίνα με την Ανδριάννα Ζαρακέλη, με το πρώτο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίξτο Δωράκη, ήταν παιδί, σε στίχου του αδερφού του Γιάννη. Είχα ακούσει μια ιστορία ότι του έγραφε του στίχους ο Γιάννη, ο αδερφός του, αλλά ντρεπόταν κάπω, γιατί δεν ήταν σωστό τότε για κριτικόπλα να γράφουν στίχου. Έπρεπε να έχουν όπλα, μουσ Ήταν μια άλλη εποχή, μπήκε στο κλίμα τη εποχή. Οπότε του έγραφε και του πέταγε ή σε ένα συρτάρι στον κήπο. Κάπου εκεί τα βρίσκει ο Θοδράκη και τα έκανε τραγούδια. Σα αφήνουμε με αυτό να είμαστε όλοι καλά, να τσακωνόμαστε και να συμφωνούμε και να αγαπιόμαστε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ήταν σημαδιακό. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν το χάθηκα. Το πρώτο. Είναι το νεότερο και το τελευταίο. Και ο κόσμο αγαπάει πολύ το χάθηκα. μέσα στους δρόνους που με για πάντα μαζί με τα σοκάκια μαζί με τα λιμάνια χαθήκα γιατί Δεν είχα τα φτερά, και είχα σενα γιατί όλα και το